Κεφάλαιον Κ, σελίδα 85, στήχη 1-16, η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. 1. Θα γίνουν δε πολύ έσχατοι πρώτοι, διότι οι αμοιβέ που θα δοθούν στην βασιλεία των ουρανών και ο τρόπος με τον οποίο θα δοθούν, ομιάζουν προς τις πληρωμάς που έκαμεν άνθρωπος νοικοκύρης, ο οποίος ευγήκε γρήγορα το πρωί, για να μισθώσει εργάτας για το αμπέλι του. 2. Και αφού εσυμφώνησε με τους εργάτες από ένα δινάριον ως ημερομίστιον, τους έστειλεν στο αμπέλι του. Τρία. Και όταν ευγήκενε στην αγορά κατά τα σεννέα το πρωί, είδαν άλλου εργάτε να στέκονται εκεί χωρίς εργασία. Τέσσερα. Και είπεν εις εκείνους. «Πηγαίνετε κι εσεί στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω». Και εκείνοι πήγαν. 5. Πάλι δε βγήκε κατά τι 12 και κατά τι 3 το απόγευμα και έκαμε το ίδιο. 6. Όταν δε βγήκε και κατά τι 5 το απόγευμα, έβρεν άλλου που εστέκονται χωρί εργασία και του λέγει: Δια τι στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρί εργασία. 7. Λέγουν σε αυτόν. Μένομεν άνεργοι διότι κανεί δεν μα εμίσθωσε. Λέγει σε αυτού. Πηγαίνατε κι εσεί στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιον για τον κόπο σα θα το λάβετε. 8. Όταν δε ευράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτη του αμπελιού στον επιστάτην του. «Κάλεσε του εργάτας και δώσ' τους το ορισμένων ημερομίστιων, αρχίζων από του τελευταίου και προχωρών έως τους πρώτους». 9. και αφού ήλθαν εκείνοι που έπιασαν δουλειά κατά τα σπέντε το απόγευμα, επήραν ο καθένα τους από ένα δινάριον. 10. Όταν δε ήλθαν οι πρώτοι που έπιασαν δουλειά πολύ πρωί, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα». Και πήραν και αυτοί από ένα δυνάριον. 11. Αλλά όταν το επήραν, παρεπονούντο και μουρμούριζαν κατά του νοικοκύρι. 12. Και έλεγαν ότι αυτοί οι πιο τελευταίοι μία ώραν εργάστησαν στο αμπέλι και του έκαμε ίσους με εμά που ευαστάσαμε τον βαρύν κόπον της ημέρας και όλην τη ημέρα και όλη τη ζέστη. 13. Αυτό δε απεκρίθηκε ή πενησένα από αυτού. Σύντροφε, δε σε αδικό. Δε συνεφώνησε μαζί μου ένα δυνάριον. 14. Πάρε το ειδικό σου και πήγαινε. Θέλω δε εγώ εις αυτόν τον πιο τελευταίον να δώσω όσον και είσαι. Ε. 15. Ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω εκείνο που θέλω εις αυτά που είναι ειδικά μου. Ή το μάτι σου είναι κακό και ζηλεύει επειδή εγώ είμαι καλός και αγαθός και γίνεται αφορμή η δική μου καλοσύνη να δείξει εσύ το φθόνο σου. 16. Έτσι θα γίνουν πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταίοι και αργότερα από του άλλου, αλλά έδειξαν μεγάλον ζήλων στο το έργο του κυρίου. Και αυτοί που εκλήθησαν ενωρύτερον και πρώτοι από του άλλου, αλλά χαλαρώθησαν και ημέλησαν, θα γίνουν τελευταίοι. Διότι πολλοί είναι προσκαλεσμένοι από Χριστόν, ο λίγος όμως είναι εκλεκτοί. Δεν εξαρτάται δε η αμοιβή που δίδει ο κύριο από τον περισσότερο χρόνο που θα εργαστεί ο καθένα μα, αλλά από τη μεγαλύτερα προθυμία που θα δείξει. Πάντοτε δε η αμοιβή αυτή θα μας δοθεί κατά το έλεος και τη φιλανθρωπία του Κυρίου.